Καλό μεσημέρι σε όλους, μια και 10 πρώτα λεπτά της ώρας και είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. <Σουσίσω> Τους ήχους σήμερα αριθμίζει Μαρία Παπακυρίτση, η την μουσική επιμέλεια η Χίρα Πανανίδου, η Δήμητρα Κόχιλα, τη μουσική επιμέλεια τη Εικομπής και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος η Βάλια Καλίμακη. Έχουμε κανονίσει για σήμερα και αύριο ένα διήμερο αρκετά ακαδημαϊκό. Αφού γίνονται πράγματα, θα τα παρουσιάσουμε. Θα έχουμε μια εκπαιδευτική ανάταση, μια αύξηση του της μορφωτικού μας επίπεδου. Ένα πώς να το πω δηλαδή. Και λίγα λέω. Η αλήθεια είναι ότι και ελληνικές πρωτοβουλίες και ευρωπαϊκά προγράμματα τα οποία συντονίζονται ή συμμετέχουν ελληνικά πανεπιστήμια είναι αυτά που δίνουν την ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς μας οργανισμούς να μπορούν να, να φτιάξουν πράγματα, να ερευνήσουν, να έρθουν σε επαφή με άλλους εταίρους από το εξωτερικό και όσο μπορούμε. Και είναι και θέματα που άφτονται, τον... αν και τάξε, εμείς μιλάμε για επιστήμη γενικότερα, έτσι και αλλιώ. Γιατί και η ανθρωπολογία, επιστήμη είναι και μάλιστα πολλοί θα την ονομάζαν και μητέρα των επιστήμων. Μην ξεχνάμε ότι η κοινωνιολογία και η κόρη τη, η επιστήμη των μέσων επικοινωνία. Ε, και η, η, η μαμά της επιστήμης ε, της, ε, των τεχνολογιών της επικοινωνίας που είναι ένα βασικό κομμάτι από αυτά που παρουσιάζουμε εδώ ε, η ανθρωπολογία λοιπόν είναι στη βάση και οι έρευνε του μεγάλου κλόντλεβι Στρό ε, ήταν αυτές που έφεραν, ανέδειξαν τον άνθρωπο στο, στο κέντρο Να πάρουμε όμως μια μουσική Ανάσα και μετά θα πάμε να γνωρίσουμε κατά κάποιο τρόπο μέσω ενό ένα πολύ μεγάλο ενζοή ανθρωπολόγο τη εποχή μας, τον Μωρή Γκοντιλιέ. Κοντά μα, λοιπόν, το διευθυντή του έτη επικοινωνία, τον καθηγητή Μιχάλη Μεϊμάρη, ο οποίο ήταν αυτό που διοργάνωσε στην ουσία την αναγόρευση επίτιμο τη δάκτρα του τμήματο επικοινωνία και μέσω μαζικής ενημέρωση του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθήνων, την περασμένη Τετάρτη, του Μωρή Γκοντελιέ, όπω λέγαμε προηγουμένω. Καλή σα μέρα, κύριε καθηγητά. Καλή σα μέρα. Ε, έκανα προηγουμένω μια μικρή εισαγωγή κάνοντα τη σύνδεση ανάμεσα στις, στην ανθρωπολογία και στι επιστήμε επικοινωνία. Πολύ ενδιαφέροντα. Ότι βρίσκονται σε ευθεία γραμμή για να καταλάβει και ο κόσμο τη σύνδεσή σα και την, ε, την, ε, την καλή σχέση που μπορεί να έχετε με έναν ανθρωπολόγο. Λέ, Αλλά από έβα... εσά περιμένω να μα τα πείτε λίγο καλύτερα αυτή την ευθεία γραμμή από την ε, ανθρωπολογία στην. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Το σπουδαίο στη δουλειά του Μωρίς Γκοντελιέ είναι ότι ουσιαστικά είδε με όρους επικοινωνίας την ύπαρξη και την δομή και την ας το πούμε καθημερινότητα των κοινωνιών. Mm -hmm. Και εδώ έφερε πολλές πράγματα γενικότερα στι κοινωνικέ επιστήμες. Κάτι που ο ίδιος, μάλιστα προχώρησε πολύ και θα λέγαμε διοικητικά δεδομένου ότι την αναγέννηση των κοινωνικών επιστημών και επιστημών του ανθρώπου στη Γαλλία την οφείλει το γαλλικό κράτος αλλά και η διεθνής επιστημονική κοινότητα σε αυτόν τον άνθρωπο. Mm -hmm. Αλλά ας γυρίσουμε σε μια κομβική στιγμή του Κοντελιέ η οποία υπήρξε αν θέλετε και ε, η ένας, το ένασμα για αυτά τα οποία περιγράψατε και εσείς και εγώ τώρα. Mm -hmm. Ποια ήτανε. Ήτανε η παραμονή του μέσα σε ένα διάστημα 20 ετών, επί 7 εν συνόλο χρόνια, κοντά σε μια φυλή, η οποία τότε είχε ανακαλυφθεί μόλις 12-13 χρόνια πριν, το 1951 δηλαδή είχε ανακαλυφθεί, και αυτά γίνανε γύρω στο 16-17. Ε, η φυλή των Μπαρουγιά, στη Νέα Γουινέα, mm -hmm. τα υπήπεδα της Νέας Γουινέα. Ε, ο Μωρίς Γκοντελή εκεί μελέτησε, όπως σα είπαμε, επί 7 -7 χρόνια τα πάντα, μέχρι όχι μόνο στοιχεία για την νευροκομία τους, για την καθημερινότητά τους, για τα ζώα, τα κατοικίδια, για τις πολεμικές συνήθειες, mm -hmm. αλλά τα όνειρά τους, ε, τη σχέση τους κυρίως τις υγενικές και βέβαια το σπουδαιότερο από όλα, κατόρθωσε, έχοντας κερδίσει, γνωρίζοντας και περίπου τη γλώσσα τους, την εμπιστοσύνη τους, να παραστή σε τελετές νύησης mm -hmm. τόσο αγοριών, γιατί έχουμε μια, μια ιδιαίτερα ανδροκρατούμενη, mm -hmm. όσο και κοριτσιών, αλλά και κυρίως κατισπάνιο σπάνιο, γιατί συμβαίνει μια φορά μόνο στα 20 χρόνια, των νέων σαμάνων, δηλαδή των ιερών ανθρώπων ένας λαός, η Μπαρούγιος, που ίδιο χαρακτήριζε χωρίς, χωρίς τάξει και χωρίς κράτος, έτσι δεν είναι, έτσι, κύριε ακριβώς, καθηγήτα. δύο άνθρωποι που τους μελέτησε έναν-έναν από σπίτι σε σπίτι και όπου, αν θέλετε, η πρόταση ακριβώ του είναι ότι σε μια κοινωνία χωρίς τάξη, παρόλα αυτά, ήδη βλέπουμε ε, θεσμούς, ε, διαδικασίες, εξουσία. Ε, το κειμένο ήταν των μεγαλύτερων ανδρών, πάνω στους νεότερους και τι γυναίκε και πώς αυτοί διαρθρούνται, καθώς επίση και από τις απαντήσεις που δίδαν, ας το πούμε, οι καταπιεζόμενοι, ας το πούμε έτσι, το σιτήμ, ε, χωρίς να προηγείται ακριβώς ένα, θα λέγαμε, θεμιστικό κίνημα. Γι' αυτό και ο Γκοντελιέ από τέτοιες ημερομηνίε, δηλαδή τόσο νωρίς, πρότεινε τη δημιουργία στο CNRS, στο Εθνικό Κέντρο ερευνών τη Γαλλίας, μελετών πάνω στις γυναίκες και στο φεμινισμό mm -hmm. κάτι που τότε όπως είπα στην αναγόρευσή μου όπου είχα τη διθύχη και την χαρά να περιγράψω εγώ τον άνθρωπο και το έργο του mm -hmm. και βέβαια αυτή η, η επίτιμη διδακτορία να δίνεται από το τμήμα επικοινωνίας και μέσω μαζικής ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστιακού Πανεπιστημή ε, είχα λοιπόν τη χαρά να αναφέρω εκεί ότι βέβαια σε αυτή η πρωτοβουλία του, τα τότε επιστημονικά νερά, όπως μπορείτε να το φανταστείτε ως δημοσιογράφος, φίλη και γυναίκα. Mm -hmm. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Βέβαια ήταν και η εποχή που το σήκωνε, λίγο μετά δηλαδή, λίγο μετά ήταν η μεγάλη εποχή της, της... Ναι, αλλά κυρίως, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, κυρίως ε, χώρες θα λέγαμε περισσότερο αγκλοσαξονικές από ό,τι η Γαλλία. Ναι, ναι, δεν το ζητάμε. Δεν το Να πούμε επίσης για τη βιογραφία ότι ήταν ε, ε, βοηθός ε, του Κλοντ Λεβιστράους, του μεγαλύτερου... Σωστό. Ανθρωπολόγου. Βέβαια, τώρα ποιος θα είναι ο μεγαλύτερος θα το δείξει ιστορία. Μπορεί και, και ο Κοντελί ο ίδιος διεκδικεί τέτοια, ίσως, από την ιστορία τέτοιες δάφνες. Αλλά να το, επειδή οι περισσότεροι ακροατές μας γνωρίζουν πολύ καλά το όνομα του Λεβίστραους, πιθανόν... Ενδιαφέρον να... εδώ, μια και αναφέρεται τον πλοντ Λεβίστραους στα γαλλικά, mm -hmm. ας το πούμε, ε, είναι να πούμε ότι όπως μας ανακοίνωσε προχθέ ο Γκοντελιέ, κατά τη διάρκεια της ε, επίτιμης διδακτορίας και της ανακήρυξης, ε, μόλις τελείωσε ένα μεγάλο έργο του, 500 έξι mm -hmm. το οποίο μάλιστα είχα την τύχη να δω να γράφεται στα επανειλημένα ραντεβού που είχαμε, με το χέρι, με ωραία χαριτωμένα γραμματάκια. Mm -hmm. ε, όχι ότι είναι εναντίον τη τεχνολογίας, αλλά του αρέσει πολύ. Συναιοτέρνω και εγώ όσο μεγαλώνω μου, παρόλο που είμαι καθηγητής νέων τεχνολογιών, Τώρα, τελευταία έχω εξαφανίσει τον υπολογιστή από το γραφείο μου, δημιουργώντα μεγάλα ερωτηματικά στου φοιτητέ μου. <laughs> το έργο αυτό λοιπόν, αυτή τη που συμπληρώθηκε εκτό από τον επίλογο, όπω μου είπε, ε, ουσιαστικά αποτελεί μια ε, κριτική ανάλυση όλου του έργου του Κλοντ Λαβίστρο δηλαδή, και ιδιαίτερα των θεμάτων που έχουν να κάνουν με την τεστέφεια. Ελπίζω να το διαβάσουμε στα ελληνικά κάποια στιγμή, κύριε Μεϊμάρη, γιατί. Δεν μεταφράζονται όλα δυστυχώς. Ε, είναι έχει, ανέαλογα με το yeah, κενό. Έχει μεταφραστεί το ένιγμα του δώρου. Mm -hmm. που, που, που, πραγματικά είναι ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο που και εκεί ο Γκοντελιέ πρότεινε κάτι καινούριο. Δηλαδή ότι πέρα από τα δώρα που δίδονται, δορίζονται ή πολλούνται, είναι και τα δώρα τα οποία απλώς δίδονται από τη μία γενιά στην άλλη. Δίδονται με ένα, γιατί θερούνται ιερά. Ε, mm -hmm. Αυτά για την περίπτωση των δυτικών κοινωνιών είναι παράδειγμα της χάρη το σύνταγμα μιας δημοκρατική χώρας. Mm -hmm, mm -hmm. Πολύ ωραία. Λοιπόν, θα σας έχουμε... Δεν θέλω να σας κουράσω περισσότερο γιατί ξέρω ότι ο κύριος Γκοντελιά θα μείνει και σήμερα και αύριο στην Αθήνα και θα φύγει μόνο, μετά. Μόνο, μόνο. Ναι, ναι, ναι. Και μάλιστα yeah. τώρα που μιλάμε θα δώσω μια συνέντευξη και πρέπει να είμαι μαζί του. Ωραία. Λοιπόν, θα σα άποδεσμεύσουμε αν μας υποσχεθείτε ότι θα είσαστε αύριο κοντά μας για να δούμε και τι υπόλοιπε δράσεις, πέρα από την ανθρωπολογία, να δούμε και λίγο την τεχνολογία πιο κοντά. Και κάποια στιγμή θα μου απαντήσετε και στην ερώτηση ποιε είναι οι τελετέ μίσεις στην ηλεκτρονική μας εποχή σήμερα, γιατί αποκλείται να μην υπάρχουν. Είναι πολύ ωραίο το θέμα που φέρτεστε και το ότι υπογραμμίζεται σε αυτές τις εκπομπές στον πολιτισμό τολμώ να πω μαζί με την παιδεία, είναι τα μόνο που μας μένουν. Καλώς σας μεσημέρι. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Ξυμερώματα που σβήσουν τα αστέρια. Για πριν θολάβω να σε δω με πίνανε, έκμανω το ξανά τα δυο σου χέρια. Ξανά θες και πάλι πεθισμένοι. Βρέλα και ντεοκέκι το πρωί. Για να αγάπη σου στη και με το φω πεθαίνει. Λέζει τα βολά Όλα αυτά που στο σκοτάδι, να, να τα πει μια φορά. Με το φως το πρωί και να χάδει, δεν ζητά πολλά, όλα αυτά μου στο σκοτάδι, να μ' μια φορά, με το φως το πρωί και να χάδει. Σαν <Τι> άρθες ξημερώματα Κι όλο και με φιλούσες Κι όλη την ώρα έψαχνα να δω μέσα στα μάτια σου Μα εσύ δεν με Σαν Ξανάρθες ξημερώματα Και πάλι μεθυσμένη Λες και δεν έχει το πρωί Γιατί την αγάπη σου στιγμή Και με το φόβος πεθαίνει Δεν πολλά Όλα αυτά που μου λες το σκοτάδι Να τα μια φορά Με το φως το πρωί και να χάδει Δε ζητάω πολλά Όλα αυτά που μου λες το σκοτάδι Να τα μια φορά Με το φως το πρωί Για yeah, yeah. Θα που μου στο σκοτάδι να τα μία φορά με το φω το πρωί και να χάδι. Δεν τα πολλά. Όλα αυτά που μου λε σκοτάδι να τα πει μία φορά με το φω το πρωί και yeah. να Τώρα με τα καινούργια έξυπνα κινητά ε, έχετε υπόψη ότι κινδυνεύετε και πολύ περισσότερο να πάθετε διάφορα. Κατεβάζετε, κατεβάζετε, κατεβάζετε, σερφάρετε, σερφάρετε, στο, σερφάρετε. Ε, η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι ήταν φτιαγμένοι για Windows, γιατί το Windows ήταν αυτό που είχε την κυριαρχία της αγοράς. Τώρα όμω, που κυριαρχούν πλήρως τα Android στα, Android στο, στα τηλέφωνα, εμφανίζονται ένας-ένας και, και τα το κακόβουλο λογισμικό και για τα τηλέφωνα σας. Το τελευταίο λοιπόν που ανακαλυφθεί, γιατί είναι και άλλα που δεν τα έχουμε ανακαλύψει ακόμα, υποκλέπει τα γραπτά μηνύματα, τα SMS του θύματο, και τα προωθεί σε αυτού που έχουν φτιάξει τον ιό και οι οποίοι τα κάνουν ό,τι θέλουν μετά. Τι μπορούν να τα κάνουν, τα, Μπορούν να τα προωθήσουν σε άλλου τηλεφωνικού αριθμού, ε, μπορούν ε, να σταματήσουν να εμφανίσουν στην οθόνη του θύματο ε, μήνυμα, μπορούν να αλλάξουν τη διεύθυνση του σερβερ που επικοινωνεί το πρόγραμμα. Ε, όταν το εγκαταστήσετε Αυτό ονομάζεται, πώς ονομάζεται Android Pincer 2 Origin Τέλος πάντων, λοιπόν, αν το εγκαταστήσετε Κλέβει Το μοντέλο του κινητού σας Το σηριακό αριθμό, το email της συσκευής Ξέρετε, το μυστικό αριθμό που έχει κάθε συσκευή Για να αναγνωρίζετε Το μπάροχο της σύνδεσης, τον αριθμό του τηλεφώνου Τη γλώσσα που χρησιμοποιείτε και το λειτουργικό που τρέχει Και φυσικά τα στοιχεία του λογαριασμού mail σας, ε Το καλό με την όλη αυτή η ιστορία για να μην τρομάξετε πάρα πολύ, να τρομάξετε λίγο για να μην κάνετε κλικ, κλικ, κλικ ό,τι βρείτε, γιατί στο, στο τηλέφωνο είναι και πιο εύκολο. Στον υπολογιστή έχουμε το πληκτρολόγιο και το ποντίκι και μέχρι να κάνουμε ένα κλικ περνάνε μερικά δευτερόλεπτα από το σκεφτόμαστε. Στο κινητό όμω που δουλεύουμε και με τα δαχτυλάκια τα οποία μπορούν να πατήσουν και λίγο παραδίπλα, λίγο παραπάνω, λίγο παρακάτω κάτι, είναι πιο επικίνδυνα τα πράγματα, έχει την υπόψη σα. Ε, το καλό είναι το συγκεκριμένο λογισμικό ε, δεν βρέθηκε εκεί που κατεβάζει όλος ο κόσμος, στο Google Play δηλαδή. Και μάλλον έχει φτιαχτεί για να στοχεύσει συγκεκριμένους χρήστες για συγκεκριμένους σκοπούς. Δεν ενδιαφέρεται να υποκλέψει το κάθε SMS που κυκλοφορεί από όλους τους χρήστες, αλλά πολύ συγκεκριμένους. Και το μυαλό μας πάει σε διάφορα. Mais tu peux être dur de ces gens malhonnêtes Qui te promettent la lune laissant ton pouvoir pour qu'ils te manipulent Ta précieuse liberté et parfois même tes C'est faux, tu te crois à l'abri Tu te moques du monde, tu juges avec mépris Un les intelligent pour danser piégé de Tu te vois bien la face et se joue ceux qui chie Aveuglé par la s'entend de sa bouche Tu vois ses paroles délicieusement à la louche vois du pas ou juste fou qui t'éclabousse de son air à l'ichat qui te compte sa soupe. Elle hey, sale fripon, prends garde à ta langue, je suis le chat qui te la mangera à ce jeu-là. Tu n'y gagneras pas un jour ou l'autre avec un Et oh, Elle hey, sale fripon, prends garde à ta langue, je suis le chat. Dans le piège de cette énergie humaine et de ses sortilèges, à trop vouloir entendre ce qui te fait plaisir, il t'aura bien flatté l'ego mais se prête à te nuire. Hum, hum, mais regarde le glouton, il bat le terrain du pour mieux régner. Dans son avis de prêtre, il clame le vrai dessein. Te contrôle par tes peurs, tu deviendras son chien. Aveuglé par l'or, s'attend de sa bouche, tu vois ses paroles délicieusement à la louche Ne vois-tu pas loucher ce fou qui t'éclabousse de son air à Guichard Qui te compte sa soupe elle sale fripon Prends garde à ta langue Je suis le chat Qui te à ce jeu το λυδ Qui te la mangera à του πά Tu n'y pas un jour Là, tu ne gagnera pas un jour ou l'autre on va Από προχθέ μέχρι και σήμερα, το Ερευνικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Εφημοσμένη Επικοινωνία, σε συνεργασία με το Τμήμα Επικοινωνία και Μέσο Μαζικής Ενημέρωση του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και το Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα Μέσα Ενημέρωση του Τμήματο, διοργάνωσε, διοργανώνει, γιατί ακόμα δεν έχει τελειώσει, όπου να είναι, ένα τριήμερο διεθνέ διεπιστημονικό συνέδριο ε, με τον τίτλο ε, ε, ε, Υβριδική πόλη. Έχουμε τον ε, επίκουρο καθηγητή, κύριο Δημήτρη Χαρίτο, ο οποίος είναι κοντά μας ε, και για. ο οποίος είναι υπεύθυνος της διοργάνωσης. Ε, καλό μεσημέρι, κύριε Χαρίτου. Ευχαριστούμε για πολύ που διακόπτετε για να, για να μας μιλήσετε λίγο. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ που δημοσιοποιείτε το γεγονός αυτό. Ε, η Βρυδική Πόλη, το οποίο στην ουσία βασίζεται σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, δεν κάνω λάθος έτσι δεν είναι. Ναι, κοιτάξτε, υπάρχει ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα στο πλαίσιο του culture, δηλαδή το οποίο βοηθάει στην υποστήριξη αυτής της προσπάθειας, ούτως ή άλλως το, το, το συνέδριο ή συμπόσιο, η Βρυδική Πόλη είναι κάτι που έχουμε ξεκινήσει από το 2011 και έχουμε αποφασίσει ότι θα οργανώνουμε κάθε δύο χρόνια. Mm -hmm. Αυτή είναι δηλαδή η δεύτερη φορά που έχουμε την ευκαιρία να το οργανώσουμε ε, και υποστηριζόμαστε και από το ευρωπαϊκό αυτό πρόγραμμα Culture, το οποίο ονομάζεται Hybrid City γιατί έχει υποβληθεί πάνω σε αυτό το κόνσεπτ mm -hmm. Άρα για να το κάνω πιο συγκεκριμένο είναι ένα ε, γεγονός το οποίο εμπεριέχει συνέδριο μια online έκθεση οικαστικών ψηφιακών έργων μια σειρά από εργαστήρια τα οποία υποστηρίζονται και από το Ινστιτούτο Γκέτε για την Αυστριακή Πρεσβεία. Για τα ε... δίκτυα, τα δεδομένα και τι αόρατε ροέ διακίνηση στο αστικό ακριβώς, περιβάλλον. Ναι. Που mm. λαμβάνουν χώρα στην πλατφόρμα Φράουν, στο Ξηρή. Mm. Άρα, είναι μια συνεργασία και άλλων φορέων και του τμήματο επικοινωνία, το οποίο του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Ρεκαστηρίου Νέων Τεχνολογιών, που υποστηρίζουν αυτή την προσπάθεια. Mm -hmm. Ποιο είναι ο στόχο τη, κύριε Χαρητό, Κοιτάξτε, ε, τα τελευταία χρόνια οι εξελίξει στι νέε τεχνολογίε και στα δίκτυα επικοινωνίας, είναι αυτό που λέμε τεχνολογίες τη πληροφορίας και της επικοινωνίας που εμπεριέχει βέβαια και τα, ε, τα ασύρματα δίκτυα που υποστηρίζουν αυτό που λέμε κινητή επικοινωνία uh -huh. έχουν δώσει σημαντικά διαφορετικές νέε δυνατότητες για δικτύωση και συνεργασία. Ε, φυσικά κάτι το οποίο είναι στην καθημερινότητά μας είναι η χρήση των κοινωνικών δικτύων Το facebook, το twitter mm -hmm. είναι κομμάτι της ζωής πολλών ελλήνων πλέον Οπότε μπορούμε να καταλάβουμε πολύ καλά τι σημαίνει να δικτιώνεσαι πολύ γρήγορα και εύκολα με πολλούς ανθρώπους από όλο τον κόσμο Και να μοιράζεσαι μια κουβέντα πάνω σε ένα κοινό ενδιαφέρον ή να δημοσιοποιεί τέλο πάντων αυτό που σκέφτεσαι Αυτά όλα λοιπόν με τις νέες αυτές τις δυνατότητες που προανέφερα, της κινητότητας, λέει, της δυνατότητας η συσκευή μέσω της οποίας επικοινωνείς, να μην είναι ο υπολογιστής σου σπίτι, αλλά να είναι ο κινητός υπολογιστή σου, ένα mm -hmm. οποιοδήποτε smartphone, και με τη δυνατότητα της αναγνώρισης τέξης, αυτό που λέμε «location detection», το GPS για παράδειγμα και άλλες τεχνολογίες σχετικέ που υπάρχουν, ουσιαστικά mm -hmm. σε κάνει να είσαι συνεχώς συνδεδεμένος, αν θέλεις φυσικά και αν το χρειάζεσαι κάτι τέτοιο, και να μπορείς αυτή την επικοινωνία, τη δυνατότητα για επικοινωνία, την έχεις ανα πάσα στιγμή όπου και αν βρίσκεσαι. Αυτό τώρα σαν δυνατότητα πλέον αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να βρούμε και να επικοινωνούμε στον φυσικό χώρο. Mm -hmm. Γιατί σκεφτείτε ότι η, το Facebook ή τα κοινωνικά γενικότερα. Ε, λαμβάνουν χώρα, η επικοινωνία δηλαδή, κάνοντας αυτή τη χρήση, λαμβάνει χώρα σε έναν άειλό χώρο, αυτό του διαδικτύου. Mm -hmm. Το ανθρώπινο σώμα στο διαδίκτυο, εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις, δεν υπάρχει. Άρα η επικοινωνία δεν είναι διαπρόσωπική, δεν είναι πρόσωπο με πρόσωπο. Ε, η, η δυνατότητα να υπάρξει κάποιο είδου διαδίκτυο, διαδικτυακή επικοινωνία, η οποία όμω βάζει στο παιχνίδι της επικοινωνιακής διαδικασίας, και το φυσικό χώρο και στη συγκεκριμένη περίπτωση του συνεδρίου το οποίο ε, οργανώνουμε την πόλη, τον αστικό φυσικό χώρο ουσιαστικά επαναφέρει τη δυνατότητα να συμφάρχεις και διαπροσωπικά και να επικοινωνείς με τους ανθρώπους με τους οποίους επικοινωνείς online. Άρα, μιλάμε για μια ουσιαστικά επαναφορά και στο φυσικό χώρο όταν επικοινωνούμε με τα κοινωνικά δίκτυα και το διαδίκτυο. Φεύγουμε δηλαδή για το φυσικό χώρο για να πάμε στο διαδίκτυο και να ξαναγυρίσουμε μέσα αυτού στο φυσικό κάτι χώρο. κάτι τέτοιο, κάτι τέτοιο. Και αυτό τελικά δίνει και η δυνατότητα, μάλλον το πιο συγκεκριμένο, η δυνατότητα να δικαιωθεί γρήγορα και εύκολα με πολλού ανθρώπου, οι οποίοι είτε είναι κοντά σου, είτε είναι και κοντά σου και μακριά σου στην πραγματικότητα. Στο φυσικό του πλαίσιο, δηλαδή στο οποίο υπάρχουν σαν, σαν, σαν ανθρώπινα σώματα, δίνει και τη δυνατότητα να, για άλλε μορφέ, νέε μορφέ κοινωνική δράση και συνεργασία. Και εκεί νομίζω είναι και η ουσία τη όλη ιστορία. Και το συνέδριό μα δεν έχει προσπαθήσει να μιλήσει για αυτέ τι τεχνολογίε. Mm -hmm. Έχει προσπαθήσει να μιλήσει για τι τεχνολογίε, αλλά τι τεχνολογίε σε σχέση με τον άνθρωπο, τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο και για τις πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές, αισθητικές, καλλιτεχνικές προεκτάσεις του τι σημαίνουν αυτές οι εξελίξεις. Μα νομίζω κύριε Χαρίτο, και δεν ξέρω αν θα συμφωνήσετε μαζί μου, ότι έχουμε ήδη αργήσει να το κάνουμε αυτό. Δηλαδή αναλωθήκαμε πάρα πολύ στο να εκστασιαζόμαστε μπροστά στην ίδια τεχνολογία, χωρίς να, να βλέπουμε τις αλλαγέ καλές ή Καλέ για μένα περισσότερες που επιφέρουν πραγματικά στο, στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τα πάντα, τον κόσμο γύρω μας. Ακριβώς, τις ακριβώς. σχέσεις μας, την πόλη μας, τη, τα παιδιά μας, τα πάντα. Έτσι είναι. Αυτός είναι και ο ρόλος του πανεπιστημίου βέβαια, των ερευνητών, εμά που τέλος πάντων προσπαθούμε να ερευνήσουμε, να μελετήσουμε αυτές τις τεχνολογίες. Δεν μας ενδιαφέρει μόνο να χτίζουν αυτές τις τεχνολογίες γιατί και αυτό πρέπει να το κάνουμε, γιατί αλλιώς πιστεύω ότι αν. Δεν έχεις τη, τη γνώση του πώς χτίζεις και πώς δημιούργεσαι αυτές mm. τις ναι, τεχνολογίες. Δεν μπορείς εύκολα και σωστά να θεωρητικολογήσεις για το mm -hmm. τι οι συνέπειες έχουν. Αλλά όταν μπορείς να έχεις γνώση αυτών των τεχνολογιών... Και σε ενδιαφέρει και ο τρόπος με τον οποίο αυτές οι τεχνολογίες τελικά οικειοποιούνται από τον άνθρωπο γιατί ο άνθρωπος δεν τις παίρνει σώνητα καλά έτσι όπως είναι. Ο άνθρωπος παίρνει αυτές τις τεχνολογίες και προσπαθεί να προσαρμόσει τις τεχνολογίες αυτές στις ανάγκες τους και στον τρόπο με τον οποίο θέλει να μιλήσει, να επικοινωνήσει, να δράσει. Και σε ένα βαθμό, φαντάζομαι, μπορεί και να το πετύχει. Δεν mm -hmm. είναι πάντα απαραίτητο και δεν είναι απαραίτητο οι τεχνολογίες αυτές να αφήνουν αυτή την προσαμόγηση να συμβεί. Mm -hmm. Λοιπόν, ε, ερώτηση η σημαντικότερη από όλες, νομίζω. Ε, ε, που, που ε, Όλα αυτά που κουβεντιάσατε ή τέλος πάντων συμπεράσματα, παρουσιάσεις και όλα αυτά θα τα βρούμε κάπου στο δίκτυο κάποια στιγμή Λεβαίω, γιατί ε, ε. ο κόσμο ε. τώρα ξέρετε. Ε. Σα ε. ακούει, λέει, ωραία είναι, αλλά... Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή ήδη υπάρχουν ε, online στο site του συνεδρίου ε, το οποίο είναι www.media.ua.gr Hybrid City, μία λέξη όπως το ακούτε. Το έχω ανεβάσει στο Facebook για όσου. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, μπορείτε εκεί πέρα να βρείτε ε, το πρόγραμμα, κάποια κείμενα, μία σειρά από καλλιτεχνικά έργα τα οποία συνιστούν αυτό που σας ανέφερα την online έκθεση, η οποία έχει γίνει κανονικά, έχει επιμεληθεί ε, η Δάφνη δραγώνα, οι συνεργάτες μα σε συνεργασία με το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, mm -hmm. ε, το οποίο και αυτό είναι πάρα στην, στην προσπάθεια αυτή το, της Αθήνας. Έτσι το, ε, και, η, τα έργα λοιπόν είναι online, η έκθεση είναι online mm -hmm. και δεν είναι ε, κάτι το οποίο είναι στατικό, τελειώνει. Είναι ένα, όπως το αποκαλούμε, online resource, δηλαδή μια έκθεση η οποία θα συνεχίσει να δέχεται έργα τα οποία... Επομένως θα εξελίσσεται αυτή η έκθεση, οπότε mm -hmm. μπορείτε να πάρετε μια ιδέα σίγουρα από αυτά. Και πιστεύω ότι σε δύο με τρεις εβδομάδες θα είμαστε σε θέση να ανεβάσουμε στο site, πέρα από τα, ε, τα κείμενα που ήδη υπάρχουν εκεί πέρα, να ανεβάσουμε και το, το πλήρες υλικό όλων των ε, παρουσιάσεων, που έχουν γίνει κατά διάρκεια των τριών ημερών του συνεδρίου. Επομένως, αν θέλετε, Λαι. ρίξτε μια ματιά στις επόμενες εβδομάδες στο site μας γιατί θέλουμε να κάνουμε μια πιο πλήρη επιμέλεια αυτού και να σας το παρουσιάσουμε online για να είναι ελεύθερα ε, διακινούμενο με creative commons άδεια, δηλαδή με έναν τρόπο που να μην χρειάζεται ας πούμε, να διατηρούμε εμείς οποιαδήποτε δικαιώματα, να τα ξανδίνουμε στον κόσμο. Ε, επομένως, η γνώση να διακινείτε όσο και ελεύθερα και καλύτερα γίνεται. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, να σε αποδεσμεύσουμε σας γιατί έχετε και συνέχεια. Δεν τελειώσατε ακόμα, ναι, κύριε καθηγητά. Τελειώσατε, συνεχίζουμε και το βράδυ στο, στο πολιτιστικό χώρο των ΦΡΑΟΝ, στο ΨΥΡΗ, mm -hmm. όπου θα γίνει η παρουσίαση του αποτελέσματος των εργαστηρίων ε, από πέντε πολύ σημαντικούς καλλιτέχνες που δουλεύουν με, με δίκτυα, με χώρο, με ψηφιακή τέχνη και με Συνεργάζομαι μια σειρά από ντόπιου εδώ, δημιουργούς, καλλιτέχνες, designers και θα φτιάξουν κάποια πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που θα μας δείξουν σήμερα το βράδυ στι 9 εκεί πέρα. Πολύ ωραία. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ελπίζω να τα καταφέρω. Καλό μεσημέρι. Γεια, Γεια σας. σας. Πήγαν Κάρλο Μόντε Κάρλο, Μόντε Κάρλο, Μόντε όλα τα στέλια μου Μιλούσαν το ξημερώμα λες αν στρίψω τον εφαλίψο Μαύρο λούμι σου κενό a Ένα από αυτά που δεν κάνουμε πάρα πολύ συχνά εδώ, υπάρχουν και άλλε εκπομπέ γι' αυτό, είναι η κλιματική αλλαγή. Καταρχήν, να πω πριν από αυτό ότι δεν, ε, δεν θα προλάβουμε να πούμε για το γεγονό τη εβδομάδα που πέρασε, γιατί μα πήρε, πήρε, πήρε ο Τάσο εδώ και έφυγε. Ήρθαν οι ειδήσει και όλε να πάρουν τη θέση μα, οπότε τι να κάνουμε. Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο για το γεγονό τη εβδομάδα που πέρασε, ήταν το Xbox. Έχω να πω πολλά για το Xbox. Δεν προλαβαίνω να πω σε τρία λεπτά, λαχαλάχα Πρέπει να έχουμε άνεση. Αύριο το μεσημέρι, με την ησυχία μα ένα-ένα, να πούμε και τα προβλήματα που παρουσιάζονται και όλα τα υπόλοιπα. Ε, η παρουσίαση λοιπόν του καινούργου συστήματο Xbox, η ανακοίνωση για το Kinect επίση, είναι θέματα που θα δούμε αύριο. Λυπάμαι που δεν προλάβαμε σήμερα. Ε, τι λέγαμε, ναι, για την κλιματική αλλαγή δεν λέμε πολλά πράγματα. Ε, μεγάλο πρόβλημα. Να φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή μου γράφουν ακροατέ και βλέπω εδώ. Ότι στην κεντρική Ευρώπη έχει τρεις βαθμούς Κελσίου Τρεις βαθμούς ρε παιδιά Δεν μπορεί, κάτι δεν πηγαίνει καλά έτσι Έχασα και τα μηνύματα, σε ότι τα έχω κάνει Ούτε τα μηνύματα δεν μπορώ να διαβάσω Λοιπόν, συγχωρήστε με τι να κάνουμε, συμβαίνουν και αυτά στα ζωντανά προγράμματα, χάνουμε και τη σύνδεση. Ε, η Δημητρακόχυλα είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια για σήμερα. Η Ρα Πανανίδου διάλεξε μουσικέ και τραγούδια. Στην αρχή είχαμε μαζί τη Μαρία Παπακυρίτσι, μετά άλλαξε και αυτή η δώρα Είχαμε και τι δύο σήμερα κοντά μα. Και η Βαλια Καϊμάκη ήταν στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματο. Ραντεβού αύριο, λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι. σα. Φορές. Μου λες πως θα φύγεις Πολλέ πληγέ Μες στη καρδιά μου ανοίγεις Πολλές φορές Με τυραννάς και με πληγωνείς και με πονάς Που θα πας και θέλει να μ' Μια βράδια σε μένα θα γυρίσεις Μια βράδια με πόνο στη καρδιά Και σε ελόπι ο θα ξαναέρθει. Μα την καρδιά μου, άλλον θα γυρίσει. Πού θα πα και θέλει να μ' Μια βραδιά σε μένα θα γυρίσει. Μια βραδιά με πόνο στη γη.